Αποστολή, Ξέρει εσύ η Ρωσία εκτό από το πετρέλαιο τι άλλο εξάγει. Τι άλλο. Και κορίτσια είπε ο Πρετυτέρη. Να το. Κορίτσια λέει και πετρέλαιο εξάγει. Δεν έχει τίποτα άλλο η Ρωσία. Τέλο. Θα ξέρει ο Πρετυτέρη κάτι παραπάνω. Ναι, ναι. Το είπε χθε στην. Θα βλέπει οι και τσόντε. Για παραπάνω δεν τον έχουν. Για χειροπρακτική κυρίω. Δηλαδή για το από δεν το έχω. <Και> Καλά, δεν ντρέπεστε καθόλου. Καθόλου τίποτα, λίγο τσίπα δεν έχετε. Ντρέπομαι. Έχετε, βα... έχετε βάλει χορηγό επικοινωνία σα στην Ελλοφρένεια το Σταύροθο Δωράκι και του τράγου από το Άγιο Όρος. Από σπου και ως που. Τι έχουν βάλει Τι έχει βάλει, Κα... δεν ξέρει τι έχει βάλει. Χορηγό επικοινωνία στο Σταύρο Δωράκι και του τράγου από το Άγιο Όρος. Πού το λέει αυτό. Πού το λέει, έπαιρνε ο άλλος ε, συνέντευξη στου τράγου και χτυπάει το smartphone του τράγου και έπαιρνε ριγκ το σήμα τη Ελλοφρένεια. Α! Α! Ποιο? Α, α, α, για να πέσουν οι μάσκες, για βάλτο να τα ακούσει ο κόσμος. Να μου επιτρέψει ένα ερώτημα, μεγάλο μεγαλόσχημος δεν θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη γενιάδα πλέον. Ε, σπουστάκουν πάρα πολλά χρόνια, είναι πάνω από 15 χρόνια της, ποτέ δεν mm. μεγαλώνουν. Δεν επηρεάζεται, θέλεις να τώρα ραγείς. Είναι ο άρυστος. Έλα, έρχομαι, κατεβαίνω, περίμενε. Ντροπή ε, είναι. Αυτή είστε. είστε, βέβαια. Ντροπή είναι? Όχι, εντάξει, εντάξει, όχι, απλά να ξέρουμε, ρε παιδί μου, να ξέρουν, να ξέρουν όλοι ποιοι είστε. Αυτή είστε. Αλλά αυτοί είστε. Ωραία. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα, δεν αυτοί. κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβε. Αν δεν τα πάρουμε από την εκκλησία που έχει, από ποιο θα τα πάρουμε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Μία που σε πήρε πριν και σου λέει για το κοινάλ. Όχι πριν, δεν ξέρω πότε σε τέλο πάντων. Αλλά θέλει να πεις αυτή την Πασόκα που βγαίνει και είναι τόσο υπερήφανη για το Πασόκα Τώρα που ξανά άλλαξαν όνομα, άλλαξαν και αφημεί. Πάλι! Είμαι, είμαι σίγουρος ότι ήταν ο Λάλας Λες? Είμαι σίγουρος. Την φωνή ήταν ίδια. Μην τον καρφώνεις τώρα, δεν πειράζει. Τέλο λες πάντως. Εντάξει. Α, Α, ας, να κλώσουν ο Λάλα. Θα τον ακούσω Είτε. να δω, θα ακούσω. Αλλά θες να πεις αυτή την Πασόκα που βγαίνει και είναι τόσο υπερήφανη για το Πασόκα Τώρα που ξανά άλλαξαν όνομα, άλλαξαν και αφημεί, πάλι Εμείς δεν πρέπει να γίνουμε ποτάμι, ένα κέντρο δεξιό κόμμα Κυρίως πρέπει να στηριχτεί στη δεξιά Πράγματι είμαστε δεξί, εμείς δεν είμαστε ποτάμι Έλα αποστολή Έλα <εσπάει> με τι μέσα με από Θεσσαλονίκη. Έλια <γιά> σου μαλάκα, για σου μαλάκα σε <σημαίω φορε> βιβλία. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ετοιμάσω ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη 23 Ιουνίου. Ο Εουνίου, ωραία. Έι, εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε. Και να <γι> σε <σ'> εδώ, <γι> θα αρίζουμε. <γι> <γι> Πάλι με τι σημαίε άρθω. Θα σου φέρω και κανένα φύλο, ίσως και, και με, με, με, με μια μαύρο που ήθελε να έρθει. Δεν βαρχεσαι. Δεν βαρχε. Λοιπόν, πήρα να σα πω για το Αριστοτέλειο, θέλω να βάλουμε μόνιμη φρουρά των ματ. 24 ώρε το 24ωνο έχουν ματ, δίπλα με αυτή τη βιβλιοθήκη που θέλουν να φτιάξουν. <γι> <γι> και Από τη στιγμή που θα φέρουν τα ΜΑΤ και θα κάθονται που θα κάθονται οι άνθρωποι δεν του βάζουν. Αυτά τα ΜΑΤ πολύ καλοτρώνουν στα πανεπιστήμια. Τι γίνεται τώρα θα του βγουν τα αποθημένα που δεν σπουδάζουν ποτέ. ποτέ. Δεν του βάζουν να κυνηγάν και. Και νέα δημοκρατία θα γίνουν και τα ΜΑΤ άριστα. Ορίστε. Δεν του βάζουν να κυνηγάν και τους αρέω στη λέσχη. Δεν του βάζουν να κάνουν και καναμερεμένε τι αστείε, δεν του βάζουν να καθαρίζουν το χώρο, να κάνουν και που μάθημα που λύπουν καθηγητέ, βέβαια. Ο Δόκτροπεί παλούδε λέγω. Ε, ναι. δόκτωρ και να γράψουν για τα συγγράμματα επειδή θέλουν να κόψουν το δωρεάν διουλείο. Προφέσορ ο... <Ροφέσορ> <Ροφέσορ> Κάπα Άβλας. <laughs> να φτιάξουν και τα εργαστήρια. Έχουν αρκετή δουλειά να κάνουν τα μάτια στο πανεπιστήμιο. Έχουν με και γι' αυτό τα έχουν... έχουν εκεί. Να νιώθουν οι μια ασφάλεια. Υπάρχουν τόσα προβλήματα στο πανεπιστήμιο και αυτοί επέλεξαν να δώσουν λεφτά αντί να, δώσουν, να φτιάξουν ένα από όλα τα παραπάνω ή να το προσπαθήσουν. Αυτοί επέλεξαν να, κάνουν, να στήσουν ένα επικοινωνιακό πανηγύρι γύρω από ένα γαμμένο δωμάτιο. Ωραία. Εν τέλει, επειδή γι' αυτό μιλάμε, mm. δεν μιλάμε για όλο τον υπόλοιπο χώρο, μιλάμε για ένα δωμάτιο. Σωστά, λάθο Ξέρω, δεν θα κάτσω τώρα να σχολιάσω αυτό. Απλά θα κάτσω ότι έχουν επιλέξει να δώσουν εκεί τα λεφτά και να στήσουν ένα πανηγυράκι για να κρύψουν όλα τα πραγματικά προβλήματα του πανεπιστημίου κάτω από το χαλί. Εντάξει. Αυτό είναι τι να πω, είναι η απόλυτη ξεστήλακη ντροπή του κράτου που και τώρα θέλει να βάλει 24 ώρα μάτια να έχει μέσα στο πανεπιστήμιο. Θέλει να περάσει από την πίσω πόρτα έτσι την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και στο τέλο τα προβλήματα τα πραγματικά του πανεπιστημίου θα μείνουν άλυτα. Θα τα ξεχάσουμε, θα τα προσπερνάμε. γίνεται και πάντα. Αυτό είναι ο Είμαστε τώρα γύρω από ένα δωμάτιο. Τέλος πάντων. Αυτά από στολί θα να πω. Σε περιμένουμε. Ναι, καλησπέρα. καλησπέρα. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Έχω κερδίσει το πρωί στην εκπομπή 8 με 10 μια δωρεοπιταγή 50 ευρώ. Ου, μπράβο, σε καλή μεριά. Θα στείλω Α, γκρουπ 4 να έρθει να σα παραλάβει. Ορίστε, Μην σα ληστέψουν. Ναι, ε, δε, είναι δε, πολλά δε, τα λεφτά. Δε, να κάνετε επενδύσει. Είναι, είναι, είναι πάρα πολλά η αλήθεια. Είναι. Ναι. Ε, τώρα θα, θα μα ενημερώσετε εσεί από πού θα έρθουμε να τα πάρουμε. Δεν ξέρω. Ε, τα λεφτά. Ε, την επιταγή λεφτά δεν ξέρω τι είναι τώρα. Ε, να δω τι θα τα κάνετε. Λίγο η Λίγο το μιτσοτάκι αυξήσει. Λίγο για τα κάψιμα. Έτσι, μπράβο. Σας βλέπω να μεταναστεύετε πουθενά σε τίποτα offshore νησιά. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάρτε μετά τις δύο να συμνοηθείτε. Ωραία, εντάξει, το ίδιο τηλέφωνο, έτσι. Το ίδιο εδώ που πετύχατε, μεγάλη επιτυχία. Έ, έγινε, έγινε, ευχαριστώ πάρα Για. πολύ. <Ρι> Έλα, σε μου. Έλα, χρυσό μου. Η μπάμπο έδωσε παρόν. <Ρι> Έλα, η μπάμπο είναι. Μπάμπο! <Ρι> Μόρις η <εσύ> χαμένη ζεις. <Ρι> μπάμπο! Περιμένουμε τη δασκαλίτσα, ακόμα δεν έχει δώσει το παρόν και να μα δώσει το παρόν και ο Ζακινθηνιώ. Όχι... Α, και ο Ζακινθηνιώ ήταν με το ένα πόδι, δεν ξέρω, θα, θα δούμε. Ναι, και αυτό, ναι νο, νομίζω από τη Ζάκινθο ήταν ο κύριο. Από τη Ζάκινθο ήταν, αλλά αυτό ήταν ήδη να βγει. Και θέλω να πω στην άλλη τη Λαριστέα που πήρε και είπε: Την πανέμορφη Λάριστα, την εξωτική Λάριστα. Άι η μωρή και δεν πιά, την έχουμε πιά? δει τώρα κι εσύ, Έλα, μην να <laughs> Έλα, η μόνο το, το πάρκιν στην πλατεία είναι το καλό που δεν ψάχνει να παρκάρει πια. <laughs> Κατσέρε μα καλά χαμηλός αυτούς τους δανοκουνούς εδώ, παπ' Ναι, μα δεν ακούγονται κιόλας πια πο πο Κουράστηκα, ακούω ότι τους έχουν τα ρούβια, έχουν εστέ αλλά... Δε σου γάμους διά... στο φυλαράκι, γουστάρο μπάφος Α πούμε μας και μας στείλει κατά που τραλέει πάντα εδώ είμαι ακόμα Ποιος? Ας τάψω και, θα... και ζάτρε ρε γουστάρο τη λέει ο πάθος ωραίο είναι Μια γαρά, όχι ρε, είσαι καλά ρε. Εννοείται, μπάχο και τα μυαλά σα Αυτό το περίπτερο, το ψόχιο που, που, που έχει εκεί μπροστά. Πασκαλά ρε. Δεν πιστεύω τίποτα κατουρημένα αλβανικά. Είσαι μαρκά, ρε. Α πούμε κόψει αυτά πριν βγούλε αυτά στην πιάτα να πούμε. τι είπαμε. Φιλαράκι, σ αγαπώ πολύ, φιλιά σα. Ρε, ήξερε τι γίνεται. Τι γίνεται. Θέλω κάθε φορά να πάρω τηλέφωνο και δεν έχω ρε, που πρώτη φορά έχω στερέψει, δεν έχω κάτι να πω. Ενώ παλιά νόμιζε ότι είχε. Ότι αυτέ οι μαρκικέ που έλεγε ήταν κάτι. Μάλλον και να περάσει ώρα, να γεμίσει και εκπού, αλλά πραγματικά να πα... εκείνη την παλιά εποχή που πελάμε μιλάγαμε για κανένα καναχα... <Τι> Σαι, κολαράκι λέγαμε και καμιά μαλακή, Για τον Ολυμπιακό, ρε φιλέ. Μπορούμε είναι να για μιλήσουμε κα... για το Γαμψάκι της κυβέρνηση. της ΔΕι, γιατί; Έχουμε. <Το> να γαμίσια. Αυτό, είναι Τι είναι αυτό ρε φίλε; είναι... το Η <Το> <Τι Τι> πλάκα... πλάκα είναι ότι αρέσει όλα Αν δεν μιλάμε, δεν σημαίνει ότι αρέσει. Σημαίνει ότι το Και ετοιμάζουμε άλλα πόσο πλάνα. Να! Σποίλλερ, σου κάνω σποίλλερ του μέλλοντο. Πότε θα οριμάσουν αυτέ οι γαλάζιε ηθίκε. Τότε, μαλάκα. Ένα μήνυμα. Να σου, σου περιμένετε, να σου πω πότε βγαίνει τώρα που μπορούμε να έρθουμε. Η αμπολία στη λασεδούμερια πουλ. Δεν έχω κάνει ακόμα για αθήνα. Έχουμε πάθει σε σύνδρομο. Σίγουρα έχω κλείσει κάτι για Σεπτέμβρη. Είναι τρίξη τρίξη η μάνα μου η φάση. Γεια σου δεφίλε. φίλε Γεια Χάρηκα πραγματικά που ξαναπήρε η Μπάμπο ε Κι εγώ Μπάμπο να σας μην φοβάται τίποτα Ξέρεις γιατί αποστολή Γιατί Γιατί περιμένει πώς και πώ να ακούσει στην ελληνοφρένεια Και αυτό τη συντηρεί ολόψυχα Δηλαδή η ελληνοφρένεια την κρατάει Αυτή την κρατάει Είμαστε το bypass της Λέω το είχε για πρωτομαγιά Εσύ το είχε για σκέτογια Ναι Μπάμπο Ναι δύο Δύο Μωρί Μπάμ Όλα γκρίζο φρένε. Όλα κουχώνε. Έτσι είναι η ελληνοφρένεια στα ισπανικά. Έτσι το ψάξετε. Χίθο δε πούτα, πώ είναι. Γκρίζο φρένε. παρακαλώ, λέγεται. Γκρίζο φρένε, λέγεται παρακαλώ. Αδελάτε. Λοιπόν, δεν έπεσε η γραμμή. Ήρθα πάλι εδώ. Το άρκετριών να δώσω χαιρετισμού. Κάντε πάλι στο κιλοτάδικα. Τι θε στην τριούμφεν όλη την ώρα. Τριών φρεμά στα καταλαβαίνει. Τι θε εκεί πώς όλη θέσαι, την τριούφε. ώρα. Να βλέπω τα καπέλα και τι που λέει Τα καπέλα. Πώς το λέει. Τα υπομονή, καπέλα που λέει και η κυρία. Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριο Μετσοτάκη, αρκεί με λίγη υπομονή. Όχι, τα καπέλα με την κομμάτια. την άλλη κυρία. που κάνει υπομονή Λέχι, πολύ. πολύ. Καταρχήν, οι πελάτε θα δώσω ταξί. Ακούει υποχρεωτικά ελληνοφρένεια. Είτε το θέλει είτε δεν το θέλει. Τώρα <στοί> έτσι θα πάει η ταρήφα, άστο. Όχι, όχι. Θέλω να πω πώ διαμορφώνουμε τι τις, πώς... συνειδήσει. <στοί>... Υποχρεωτικά, υποχρεωτικά ακούει η ελληνοφρένεια. Λοιπόν, είπε, είπε, θα τις κάνεις είπε, σε κάνει έκπτωση για το σχολείο ή όχι. <στοί> όχι, όχι, παραπάνω. Γιατί θα πάρει <στοί> και μια γνώση αυτή τώρα, τι θα γίνει, έτσι. Λίγο <στοί> ειδικέ σου πανεπιστημιακέ, λίγο ελληνοφρένεια. Ε, θέλει να την πληρώσει για να ακούσει τι Yes. Λοιπόν, πρόσεξε, όσο κυβερνάει ο Μπιτσοτάκης είναι η κυβέρνηση του Βιάγκρα. Όλα είναι ακριβότερα, όλα, όλα πάνε προς τα πάνω. Λοιπόν, άκου τι είπε τώρα η Πέλατσα, άκουσε την ιστορία αυτή με τον πούντρ και την καταστροφή του κόσμου. Τώρα, εμείς περιμέναμε την 9η Μαΐου να ακούσουμε για τη συντέλεια του κόσμου. Να ακούσουμε τον Ρώσο πρόεδρο να κηρύσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να παρουσιάσει μια νίκη στο εσωτερικό του. Και είπε να μην πληρώσουμε κανένα λογαριασμό, γιατί έτσι κι θα γίνει καταστροφή, οπότε δεν θα μας κυρδικάει κανένας. Αυτό είπε η πελάτησα. Νομίζω πρέπει να το υιοθετήσουμε. Ευχαριστώ. Το όνοματάκι σα, Τζένι κοπέλα, κοπέλα ρωτάω, όχι σένα ρε ρημάδι, έλα γεια. Μάλλον έχει πολλά... η Ηλικία και... είναι η ηλικία. Βοήθησε Όχι. το πρόσωπο και λίγο τη διατροφή σου. Κάνε λίγο γυμναστική. Η άσκηση βοηθάει για να μην πέφτει εύκολα. Γυμναστικά κάνει. δεν είδε. <laughs> να σου πω Μάλλον περνάει πολλά και φόβου από εδώ που λέει και ο Μαρκώνη και δεν πιάνει καλά το φορτί. Μπορεί, είναι μπορεί. Που Δεν έχω βάλει τίποτα να του δώσει. να το πω εκείνη και. Εκείνη την σε ανέχετε ακόμα. Θα σε πάρω άλλη στιγμή, α πούμε, τη ζημιά μου γαίρε με εκείνη την κόμενα. Ah. Αλλά δεν τη τις... πα. Πάει. πάει, πάει. Βρήκα στη ριζέα τώρα και έχει και βίτια. Θέλω να μου βάζει πράγματα Από πίσω δραχμένε. Να ορίστε. Το να, τον καπιταλισμό θα σου βάλει. Πάρτον. Μήπω σε πέρασε δηλαδή, για αριστερή τσέπη να... και σου βάλει το συναξάρι των αγώνων, δεν ξέρω. Εσύ όλο μου λέει να το κάνουμε και μετά μου λέει όχι δεν ήθελα Σου Συνήστε να το κάνουμε, θα... Το θα... κάνουμε συναξαράτο. Λέ, ναι. Ναι, ναι, τις λέω. Να το ναι, κάνουμε αγωνιστικά μα σου πει μη δεχτεί. Το συναξάρι των αγώνων σε βάζει. Σε μορφή δίλντο είναι αυτό. Αν ήμουν εκεί πέρα θα μακάρι σφίριζα, ριζοσπαστική. Αριστερά, ε, Σπίριζα, Σπίριζα, ε, το πιασέ. Το ρογοπέζα είναι καλό. Πολύ, πολύ. Ευτυχώ με ρώτησε αν το πιασά, ενώ ήδη το χρησιμοποίησα. <χει> το επίπεδο σου είναι γνωστό ε, και, το δικό σου, δηλαδή, και το δικό σου, δηλαδή. Α, <χει> καθρεφτάκι, <χει> <χει> καθρεφτάκι. Καθρεφτάκι, καθρεφτάκι. Πασό και η Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησαν τη χώρα και ο Σφίριζα του άφησε 37 δι πλούρα. Η πιο καθαρή κυβέρνηση με τα πολιτευτικά. Έρημενε, <χει> γιατί περδεύει τώρα τα πράγματα. Το ένα είναι γεγονό ότι. Το και, το, και το άλλο. Και το ναι, άλλο. Φυσικά. Ναι, βέβαια, φυσικά. Αγγίξανε έστω και ένα λεπτό. Όχι, όχι. όχι. Καταρχά, είχαν ε, ηθικό ο... πλεονέκτημα. Τι συζητάμε τώρα, Να και εγώ το ξέχασα. Α, είχαν α, ηθικό πλεονέκτημα. Άρα, με το ηθικό πλεονέκτημα, αγγίζει. Τέλο, όχι. Έτσι. Αλλά τέτοιοι που είμαστε, δεν μα αξίζει. Δεν το εκτιμάμε, παιδί μου. Δεν είμαστε δεν... για πολλά. Δεν είμαστε για ηθικοί. Ούτε είμαστε, για πλεονεκτήματα. Δεν είμαστε. Ένα 100 χρόνια, πώ το είχε με τώρα. Ο Τσίπρα είναι ένα ηγέτη. Παγκόσμια ακτινοβολία από αυτού που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Έτσι, έτσι. Άντε, φλέγκια.